Στοιχη 10-24. Ο γάμο αδιάλειτο. 10. Σε δε που έχουν έλθει γάμον, δίδω εντολήν όχι εγώ αλλά ο κύριος, η γυναίκα να μην χωριστεί από τον άνδρα τη. 11. Εάν δεν συμβεί να χωριστεί, α μένει άγαμο, ή, εάν δεν μπορεί να ζήσει μόνη τη, α συμφιλειωθεί προ τον άνδρα τη, αλλά και ο άνδρα να μην αφήνει τη γυναίκα του. 12. Εις δε τους λυπούσεν λέγω νόμων τον οποίον δεν έθεσε μένα απευθείας ο Κύριος, αλλά τον ορίζω εγώ ως αποστολός του. Εάν κανένας αδελφός χριστιανός έχει γυναίκα άπιστον με την οποία ήλθε εις γάμων προτού να πιστεύσει και αυτή δέχεται με την καρδιά της να κατοικεί μαζί του, ας μην την αφήνει, αλλά εξακολουθεί να την έχει σύζυγον. 13. «Και αν γυναίκα χριστιανή έχει άνδρα άπιστον και αυτός προθήμος δέχεται να συγκατοικεί μαζί της, ας μην τον αφήνει». 14. Σας λέγω δε να μην τον αφήνει, διότι ο άνδρας ο άπιστος έχει αγιαστεί και αυτός εις κάποιον βαθμών διαμέσου τη της του με την πιστήνη γυναίκα του. Και η γυναίκα η άπιστος έχει κάπω αγιαστεί διαμέσου τη της τη με τον πιστόν άνδρα». Επειδή, εάν δεν συνέβαινε τούτο, κατά φυσικήν συνέπαιν και τα τέκνα σας θα ήσαν ακάθαρτα. Τώρα όμως, λόγω του ότι γεννήθησαν από γονεί που έχουν αγιασμό είναι και αυτά άγια. 15. Εάν όμως ο άπιστος σύζυγος ζητεί χωρισμόν, ασχολίζεται από αυτόν η χριστιανή σύζυγος. Δεν είναι δεσμευμένος ο αδελφός χριστιανός ή οι αδελφοί σα περιπτώσεις αυτά. Ο Θεός δε μας έχει καλέσει να ζούμε μέσα σε ατμόσφαιρα ειρήνης... και δεν είναι σωστό το ανδρόγινα να ευρίσκονται σε ασυμφωνία και διαμάχας. 16. Εάν όμως μπορεί το πιστόν μέλος να συζήσει ειρηνικά με το άπιστον μέλος... ας μην χωρίζεται από αυτό. Διότι που ξεύρεις, ο χριστιανή γυναίκα, εάν ζώσα μαζί με τον άπιστον σύζυγον... ελκύσεις στην πίστη και σώσεις στο τέλος τον άνδρα... Ή πού ο χριστιανέ σύζυγε μήπω σώσει την άπιστον γυναίκα. 17. Μόνο να σφροντίζει ο καθένας να πολιτεύεται και να ζει, καθώς ο Θεός με την πρόνοια του εκανόνησε των βίων του και όπως έβρε τον καθένα οι κλήσει που του έκαμεν ο Χριστός. Επεριστάσεις υπό τας οποίας ευρέθη ο πιστός όταν ο Κύριος τον εκάλεσε δεν αποτελούν εμπόδιον στην χριστιανική ζωήν. Και έτσι ει όλα σας Εκκλησίας κανονίζω και καθορίζω. 18. Εκλήθη κανείς στην πίστη και έγινε χριστιανός ενώ ήτο παριθμημένος. Α μην τραβάμε βία το δέρμα του για να εξαλείψει τα σημεία τη περιτομής. Εκλήθη κανείς στην πίστη ενώ βρίσκεται το ανακροβιστία και ήτο απερίτμητος. Α μην περιτέμνετε. 19. Η περιτομή δεν είναι τίποτε και δεν συντελεί τίποτε για τη σωτηρία μα. Και η ακροβιστία το ίδιο δεν είναι τίποτε Αλητήρηση των εντολών του Θεού είναι το παν 20. Καθένας στην την κατάσταση που ευρέθει όταν εκλήθει από τον Θεό Εις αυτήν σμένη. 21. Εκλήθεις στην την πίστην εις που ήσουν δούλος Μη σε μέλη για την κατάσταση αυτήν της δουλειά σου Αλλά κι αν μπορείς να γίνεις ελεύθερος Χρησιμοποίησε μάλλον την δουλεία και προτίμησε να μείνει δούλος 22. Διότι εκείνος που εκαλέστη από τον Κύριο εις την πίστην εις καιρών που είτο δούλος είναι απελεύθερος του Κυρίου ο οποίος τον έχει και τον έκαμε πνευματικός ελεύθερον. Το ίδιο και εκείνο που εκαλέστη στην πίστην εννοεί το ελεύθερος είναι δούλος Χριστού. 23. Και δούλοι και ελεύθεροι είστε δούλοι του Χριστού. Είστε αγορασμένοι από τον Κύριον με τίμημα μεγάλο. Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. 24. Ο καθένα, ει όποιαν κατάσταση είναι καλέστη, ει αυτήν ασμένη αδελφή, επιδιώκων πάντοτε να είναι πλησίον του Θεού και να ευαρεστεί ει αυτόν.